Μέρος Α. Τα αναπάντητα ερωτήματα της ανθρώπινης πορεία συνέχεια. Κεφάλαιο 2. Φιλοσοφία και νόημα. Η φιλοσοφία δεν αποτελεί απλώς ιστορικό υπόβαθρο των επιστημών ή αφηρημένη ενασχόληση με έννοιες. Είναι ο χώρος όπου τα θεμελιώδη ερωτήματα για το νόημα, την κατεύθυνση και την αξία της ανθρώπινης ύπαρξης τίθενται ρητά. χωρί την προσδοκία οριστικής επίλυσης. Σε αυτό το πλαίσιο. Πολλά από τα αναπάντητα ερωτήματα που απασχολούν τη σύγχρονη κοινωνία δεν είναι νέα, είναι όμως επανεμφανιζόμενα, με διαφορετική ένταση και υπονέες συνθήκες. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει τρεις κεντρικούς άξονες. Την έννοια της προόδου, τη σχέση ελευθερίας και ευθύνης και το ζήτημα του νοήματος σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία διαμεσολαβεί όλο και περισσότερο την ανθρώπινη εμπειρία. 2,1 υπάρχει προόδος ή μόνο αλλαγή. Η ιδέα της προόδου αποτελεί έναν από τους ισχυρότερου άξονες της νεότερης σκέψης. Συνδέθηκε με την επιστημονική ανακάλυψη, τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη διεύρυνση των ατομικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, η έννοια της προόδου συχνά συγχαίεται με την έννοια της αλλαγή. Σαν κάθε μεταβολή να συνεπάγεται και βελτίωση. Το ερώτημα αν υπάρχει πρόοδος ή μόνο αλλαγή παραμένει αναπάντητο, διότι προϋποθέτει ένα κριτήριο αξιολόγησης. Πρόοδος σε σχέση με τι. Με την οικονομική ευημερία, την τεχνολογική ισχύ, την κοινωνική δικαιοσύνη ή την ανθρώπινη ευτυχία. Διαφορετικές απαντήσεις οδηγούν σε διαφορετικά, συχνά αντικρουόμενα συμπεράσματα. Ιστορικά. Υπάρχουν περίοδοι όπου η τεχνολογική πρόοδο συνυπάρχει με κοινωνική οπισθοδρόμηση ή ηθική κρίση. Η αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνοδεύεται πάντα από μείωση των ανισοτήτων. Ούτε η επιστημονική γνώση εγγυάται σοφότερες συλλογικές αποφάσεις. Το γεγονός αυτό καθιστά την έννοια της προόδου βαθιά αμφιλεγόμενη. Η φιλοσοφία δεν συνοδευεται παντα απο μειωση των ανισοτητων ουτε η επιστημονικη γνωση εγγυαται σοφοτερες συλλογικε αποφασεις το γεγονος αυτο καθιστα την εννοια της προοδου βαθια αμφιλεγομενη η φιλοσοφια δεν προσφερει μια τελική απάντηση στο ερώτημα, αλλά αναδεικνύει τη βασική του δυσκολία Χωρίς σαφώ διατυπωμένους σκοπούς και αξίες. Η αλλαγή δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ούτε ως πρόοδος ούτε ως οπισθοδρόμηση. Το αναπάντητο εδώ δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Αλλά υπενθύμηση ότι η κατεύθυνση της ανθρώπινης πορείας δεν είναι αυτονόητη. 2,2 Ελευθερία. Ευθύνη και εξουσία. Η ελευθερία αποτελεί κεντρική αξία των σύγχρονων κοινωνιών. Αλλά η έννοιά της είναι λιγότερο σαφή από όσο συχνά υποτίθεται. Ελευθερία από τι και ελευθερία γιατί. Ατομική αυτονομία, συλλογική αυτοδιάθεση ή απλώς απουσία περιορισμών. Το ερώτημα περιπλέκεται όταν εισάγεται η έννοια της ευθύνης. Η ελευθερία χωρίς ευθύνη μετατρέπεται σε αυθαιρεσία. Ενώ η ευθύνη χωρίς ελευθερία σε καταναγκασμό. Η ισορροπία μεταξύ των δύο δεν είναι δεδομένη, αποτελεί διαρκές αντικείμενο κοινωνικής διαπραγμάτευσης. Η εξουσία παρεμβαίνει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Κάθε κοινωνία οργανώνει μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά. Θέτουν όρια και κατανέμουν ευθύνες. Το αναπάντητο ερώτημα αφορά το πότε η άσκηση εξουσίας προστατεύει την ελευθερία και πότε την περιορίζει. Δεν υπάρχει καθολικό σημείο ισορροπίας, αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με το ιστορικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Στο σύγχρονο κόσμο, το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο. καθώς η εξουσία δεν ασκείται μόνο μέσω θεσμών, αλλά και μέσω τεχνολογικών συστημάτων, αλγορίθμων και υποδομών, η ευθύνη διαχέεται. Η λήψη αποφάσεων απομακρύνεται από το άτομο και η ελευθερία μέσα σε. Περιβάλλοντα που δεν ελέγχονται πλήρως από τους χρήστες τους. Το ερώτημα για τη σχέση ελευθερίας, ευθύνης και εξουσίας παραμένει αναπάντητο. Όχι επειδή δεν έχουν διατυπωθεί θεωρίες. Αλλά επειδή καμία θεωρία δεν μπορεί να καλύψει όλες τις συνθήκες και όλες τις συνέπειες της. Ανθρώπινες δράσεις. 2,3 το νόημα σε έναν τεχνολογικό κόσμο. Η τεχνολογία δεν αποτελεί πλέον απλώς εργαλείο. Διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Επικοινωνούμε. Αντιλαμβανόμαστε τον χρόνο και τον εαυτό μας. Σε αυτό το περιβάλλον, το ερώτημα του νοήματος αποκτά νέα διάσταση. Παραδοσιακά, το νόημα αντλούνταν από τη θρησκεία, την κοινότητα, την εργασία ή τη συμμετοχή σε συλλογικά εγχειρήματα. Στον τεχνολογικό κόσμο, Πολλέ από αυτές τις πηγές αποδυναμώνονται ή μετασχηματίζονται. Η εργασία αυτοματοποιείται. Οι κοινωνικές σχέσεις ψηφιοποιούνται και η εμπειρία κατακερματίζεται. Το αναπάντητο ερώτημα δεν είναι αν η τεχνολογία αφαιρεί το νόημα, αλλά αν και πώς μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί ένας κόσμος υψηλής αποδοτικότητας και ταχύτητας να προσφέρει βάθος εμπειρίας. Μπορεί η συνεχής διαθεσιμότητα πληροφορίας να συνυπάρξει με στοχασμό και σιωπή. Η φιλοσοφική συζήτηση δεν καταλήγει σε οριστική απάντηση. Υποδεικνύει, όμως, ότι το νόημα δεν παράγεται αυτόματα από την τεχνική πρόοδο. Απαιτεί συνειδητή στάση, επιλογές και όρια. Χωρίς αυτά, η τεχνολογία κινδυνεύει να λειτουργήσει ω υποκατάστατο νοήματος, προσφέροντας δραστηριότητα αντί για σκοπό μεταβατική παρατήρηση. Τα ερωτήματα που εξετάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο δεν επιλύονται με περισσότερη πληροφορία ή Καλύτερα εργαλεία. Ανήκουν στον πυρήνα της φιλοσοφικής διερεύνησης και συνοδεύουν κάθε ιστορική φάση της ανθρώπινης πορείας. Η επιμονή τους δεν αποτελεί αδυναμία της σκέψης, αλλά ένδειξη ότι το νόημα, η ελευθερία και η πρόοδος δεν είναι δεδομένα μεγέθη, είναι ανοιχτά πεδία ευθύνης. Στο επόμενο κεφάλαιο. Η ανάλυση μετατοπίζεται από το φιλοσοφικό υπόβαθρο στη συλλογική οργάνωση και τις κοινωνικέ δομές, όπου τα αναπάντητα ερωτήματα αποκτούν θεσμική και πρακτική μορφή.